Καλησπέρα, μια χαρά σου ακροατήρης του Νιούσκας, επεισόδιο 41. είμαστε στο σπίτι του Άγγελου, εγώ, Αποστόλη και ο Άγγελος και... Φαντάζομαι. Ψάχνουμε νέο να βρούμε να σας πούμε και τελικά καταλήξαμε, έχουμε διάφορα νέα βέβαια να πούμε αλλά δεν ξέρω αυτά αν τα αναφέρουμε, μικρά νέα Αυτά που λέγαμε για την εισαγωγή Ναι, ναι. Καταλήξαμε στο μεγάλο νέο, ότι το News Filter Goals. θα γίνει Χριστουγεννιάτικο <laughs> News Filter Go, <goes> χριστουγεννιάτικο. <laughs> χριστουγεννιάτικο δέντρο Λοιπόν, ε, τι θα κάνουμε Χριστουγεννιάτικο podcast, όχι χριστουγεννιάτικο δέντρο Αρχικά, καλά η λίγη ζήτητα είναι και τα λίγη συμποντάς ε, καλέτα, ας πάρουμε και μια ανάσα πριν μπορούμε τις αλλαγές, ξέρω, δεν πρέπει κατευθείαν αλλά... να κάνουμε. Μου, πιέσαι, Θέλεις λίγο χρόνο, έτσι, Ναι, να πούμε ότι είναι 24... Να ναι, ξέρω και... ότι έχω κάποια πράγματα να πω, να ξεχνάω λόγια, ό,τι το θυμάμαι. Ναι, δεν έχουμε βάλει το πρόγραμμα τι θα λέει, αλλά κάθε 24 Νοεμβρίου, ημέρα Ανα domingue. Ανα Το Πουλίδι. AD. Ah, okay. AD. Λοιπόν, oh, no. ε, ας εκπληκτούμε λίγο γιατί ξεφύγαμε. Ε, θα, πεις το, θα πεις το νέο. Άγγελε. Ναι, λοιπόν λέμε γιατί ναι, από 1η Δεκεμβρίου ή κάπου κοντά μόλις μπορέσουμε. Δύο δηλαδή. Και το αργότερο. Τέλο πάντων. Άγγελε. You should have liked to Όψη. Και μορφή. Και μορφή. Θα γιονύει τα πλάινα. δεν ξέρω αυτό Αν... που θα γίνει θα αλλάξει πάνω το χείρι. Εγώ πάντως έχω την εξής ιδέα άμα συμφωνείτε. Θέλω να το πει έτσι. Δεν ναι, όχι, ναι, άρα εγώ έχω τώρα την ιδέα άρα, που... Πέρα, είμαι, δηλαδή θα το ξεκινήσουμε <σένα> με αυτό που λέει ο Χρήστος να χιονίσει τα πλαϊνά από τη μία και μέχρι τι 25 θα έχει καλυφθεί <σένα> μέχρι πάνω και δεν μπορείς να δει στα άρθρα, ξέρω εγώ. Και μετά θα περάσει χιονιστικό στην μία γενάρια και θα τα πάρει. Θα γίνει το εξής. Θα γίνω το εξής. Αλλά θα πω και θα πατήσει το 12 με το Οπότε θα περιμένει ο... Ω, χαρατήσει να δει τι μπήκε μέσα όλη τα... την ευθυστική περίοδο. Λοιπόν, για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να δουλεύουμε όλο το δικαίμειο, να το φτιάξουμε. Ωχθα, είναι πλόσμοι οι κάποιοι, τώρα που έχουμε λεφτά. Όχι, εγώ λέω, αν... Το οποίο επίσης δεν είπαμε και αυτό λέμε. Ο Χρήστης θα μπαίνει, θα... Θα διαβάζεις το site και αναλόγως πόσο συχνά θα μπαίνει Θα πέρνει και το πιο σωριστικό, ρε παιδί μου Α, μπράβο! δεν μπαίνει συχνά, θα γεμίσει η σελία και δεν μπορείς να διαβάσει Αυτό είναι καλή μια πράγμα, πραγματικά υπίζεσαι Αυτό έχει πλάκα με, μάλλον θα να το κάνεις ναι, αλλά τώρα δω σε βουλιάσα μου θα το κάνεις Επειδή της ουσίας, αυτά που τελικά θα γίνουν Θα αλλάξουν πάνω του Hydrax, ένα έτσι λίγο το οποίο πρέπει να δει και μετά το περίοδο του γινώ γιατί... Ε, Καλά, ναι, ταξιπ, θα κρατήσεις, α πούμε για. Ναι, μέχρι το, το χειμώνα α πούμε. Mm -hmm. ε, μετά δίπλα και στη Sidebar, στη, στον τίτλο των κατηγοριών που έχει λέει Event Calendar, δημοσκόπηση τα λοιπά, θα υπάρχει η σου γεννήτικορισμό δεν έχει γίνει θα πει το εικονίδιο, ένα γκύρι, παιδί μου. Τι γκύρι. Ε, το γκύρι, το φυτό, το à, φυτό. Που άμα... Είτε, το... Το... Α, που άμα αφηλθείς αφηλθείς από παίξε. κάτω, γίνεται κάτι και τέτοια πράγματα. Τέτοια βάζεις να έρθουν τραστηρινιάτικα και δεν μάθεις καθόλου. Τα περσινά, θυμάμαι. εδώ θυμάμαι το 12, τα... δεν το νύσκας 12. Δεν το θυμάμαι το νύσκας 12. Λοιπόν. Και υπάρχει ιδέα, αν το κάνουμε κάποιος να χιονίζει κάτι το οποίο θα <ΣΠΟ> <πέσχε φυά. Ρίκυβε> πρέπει, να, πρέπει να στολίσουμε κάποιος και το podcast εγώ νομίζω. Πώς. Ε, θα βάλουμε να, να παίζουνς labels και τέτοια. Στο επόμενο. Από να το βάζουμε και στο... Ναι, είχαμε βάλει πριν Τι το το Όχι. Ένα το οποίο ήταν τεράστιο. Μπορεί το Καλά, εντάξει παιδί μου, οκ. Τέλος που ανοίξουν μια Και επίσης θα φροντίσω πάλι να έχω το και άλλα, και άλλα τέτοια. Γενικά το newsfeeding Ghost crazy, πώς είπαμε. Για πες μας από το story, τι θα, γιατί είπαμε, θα, θα μιλήσουμε σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το, για το πιστόλι που φάγαμε από το Γιάννη και δεν ήρθε, ξέρω εγώ. Γιατί τον περιμένουμε να γίνει από τη Γερμανία να μας πει τα νέα. Και αυτός πήρε τηλέφωνο και είπε ότι τώρα εγώ είμαι κουρασμένος και δεν μπορώ να έρθω, ας πούμε. Και μας γύρω. Δικαιολογείται, δικαιολογείται. Ε, αυτό δεν το έχουμε στο επόμενο μάλλον. Μπορεί να γράψει να και να μπορούμε να μας τα πει στο επόμενο επεισόδιο εντάξει επεισόδιο με... θα δύο εβδομάδων παλιά δεν είναι δύο, παραπάνω, να ε, πέρα από αυτό θα ασχοληθούμε με κάποια πράγματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα τις δύο εβδομάδες που μας πέρασαν ε, δεν λέω, θα τα ακούσουν στον κατάλληλο τομέα έχουμε Θέμα συζήτησης, Έλα, ε, σήμερα nice. καυτό, καυτό θα έλεγα Το οποίο τηλεφορείται η πολιτική κουλτούρα των blogs δεν μ' αρέσει αντίτλους Όχι, ωραία δεν θέλετε να τη διάβαζω ολόκληρο Η πολιτική κουλτούρα των blogs, παρουσίαση έρευνας Διάβασε και το link από κάτω HDP Λοιπόν, το οποίο το είναι πρόταση του Χρήστο και προσφορά να Τι θα μας πει ο Άγγελος, γιατί κάνεις χασμός να το διάβασε άπεισα. Όχι, διαβάσαμε, μιλής τώρα. Α, αναλήθειες. Ε, δηλαδή, άσε να άσχημα να έχει λίγο πλάκα το επεισόδιο. <laughs> και μετά κάτι νέο, που βλέπω εδώ πέρα το έχουν κυκλοφορήσει. Και μετά υπάρχουν... Ε, ε, πώς το λένε... θέματα που έχουν να κάνουν με... καινούρια releases κλπ. Και Συνήθως αυτό λέει ο Γιάννης για παιχνίδια, αλλά επειδή δεν είναι, θα το αλλάξουμε μάλλον λίγο και θα πούμε αφενός τα χρωστούμενα το περασμένο επεισόδιο για τα οποία είχαμε προλογίσει στο, στον επίλογο του ε, 4ο επεισόδιο. στο και πρόμο στο, για, το, για το σημερινό επεισόδιο. Και για ένα από τα δύο έβγαλε και ο Χρυσός πρόμορφος, σωστά. Όποιος το άκουσε ξέρει τι εννοούμε. Ε, και αν μείνει χρόνος και δεν τραβήξει πάρα πολύ θα, θα ασχοληθούμε και με κάποια νέα release από albums ε, από Aces, Dido και ACDC. Ό,τι βλέπω εδώ. Ε, θα τελειώσουμε με τον κλασικό τομέα διασκέδασης, με προτάσεις για τις δύο εβδομάδες ε, που ακολουθούν και αν όλα πάνε καλά και έχουμε το κεφάλι στη θέση του, θα κάνουμε Outro με, με ηλθιότητες και που όλοι περιμένετε να ακούσετε στο τέλος και με bloopers αυτή τη φορά. Ε? Νομίζω αυτά είναι. Πάμε! Πάμε! Και ας περάσουμε να δούμε τα νέα που μας απασχόλησαν τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, τα σημαντικότερα. Θα αρχίσουμε με την εμφάνιση του YouTube Live, κάτι που είχε συζητηθεί πολύ και το περίμενε πολύς κόσμος. Και από την αλήθεια προσωπικά δεν ήξερα κατά πόσο θα είναι κάτι πραγματικά θεματικό ή θα εξελιχθεί σε φούσκα. Αλλά είναι τελικά. Ε, από ότι βλέπουμε γιατί το πρώτο show έγινε στις 22 Νοεμβρίου, ποτέ είναι δύο μέρες πριν ξέρω εγώ. Από ότι βλέπουμε τα μετέπειτα σχόλια είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά και, και στα ελληνικά. Live ναι, Λοιπόν, ε, διαβάζουμε στο «Πες τα όλα» του Τιτάνα ότι στο youtube live ε, υπάρχει πλέον ζωντανή μετάδοση ε, του βίντεο, όπως καταλαβαίνει κανείς και από τον τίτλο και το πρώτο πιλωτικό α το πούμε επεισόδιο Pavla Πάρτι γιατί σαν Πάρτι ήτανε ε, φιλοξένησε καλεσμένους από, τόσο από την μουσική σκηνή όσο και Tech guys που είναι γνωστοί στο εξωτερικό ε, διάφορα διάφορα καινούρια πράγματα που θα παρουσιαστούν και άλλα. Λοιπόν, ε... <Ρίσου> Το YouTube Live είναι σαν να βλέπεις τη λόρα έτσι. Ναι, είναι, είναι κάποιες εκπομπές που πλέον το YouTube δεν τις δείχνει αφότου του γίναν με streaming. Τι ε, γίνεται, ε, τις δείχνει με streaming. τη στιγμή που, που γίνονται ακριβώς. Αλλά αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας. Δηλαδή εγώ ε, θέλω αυτό, να ναι. παρουσιάσω κάτι στο YouTube Live, μπορώ. Α, αυτό είναι που δεν ξέρουμε για το λόγο του ότι και αυτό συζητούσε συζητούσα και, και με κάποιον άλλον θες. Ότι δηλαδή μπορεί, μπορεί ο καθένας που μας να κάνει ένα channel και να έχει τη δική του εκπομπή όποτε θέλει κλπ. Φαντάζομαι όμως ότι ακόμα αυτές οι επιλογές δεν θα είναι διαθέσιμες, γιατί ακόμα κι αν υπάρχουν στα σκαριά, γιατί τώρα ξεκίνησε α πούμε. Και βλέπω επίσης ότι αυτοί που έχουν παίξει ήδη είναι μεγάλο ονόματα, ξέρω εγώ, ακόμα, Mythbusters, Hammer... Στην ο Χάμεν, ε, αρχή, στην πρώτη, ας το πούμε, προβολή, αν μπορώ να το πω έτσι, στο πρώτο show δηλαδή, εμφανίστηκαν πάρα πολύ γνωστά ονόματα όπως αυτά που είπες ε, και από ό,τι ακούστηκε και διαβάσαμε μετά στα άρθρα ήταν ένα shop που τα είχε όλα, δηλαδή είχε και, και τεχνολογικά θέματα, παύλα πειράματα, είχε και μουσική, είχε, είχε τον Wullet ε, ε, το το Blend, Willet will blend, blend, ο οποίος είναι ένας τύπος ο οποίος βάζει πράγματα με το blend και βλέπει αν θα γίνουν blend. <laughs> να πούμε ότι θα προσπαθήσει να του χέρουν του αυτό που θέλω να προσπάθη. Ναι, οκ. Απ' εδώ δεν τα κατάφερε. Ναι. Δεν τα κατάφερε, δεν τα γνώρισε, εντάξει. Λοιπόν, εγώ <laughs> ήθελα να, να πω ότι δεν νομίζω ότι θα το δώσω στο κοινό αυτό mm. ακόμα. Γιατί φαντάζομαι εγώ. ότι η τεχνολογία, α πούμε οι servers τους δεν θα τα αντέξουν αυτό. Φαντάζομαι. Δηλαδή το κάνανε για συγκεκριμένη ώρα, για συγκεκριμένες εκπομπές. Σκέψη δηλαδή ο κάθε χρήστης uh, να θέλει να, να... Κάνει... να κάνει live αυτό το πράγμα. Εντάξει όμως το... Θα... υπάρχει που... Ναι, απλώς... Να βίντεο και το κάνει live τώρα δείχνει. Ναι. Ναι, το YouTube όμως το... έχει πίσω εκατομμύρια χρήστες. Κοίταξε, μην ξεχνάμε ότι το YouTube έχει πίσω όμως και την Google που έχει αυτή τη στιγμή θεωρητικά ναι, ναι. το μεγαλύτερο χώρο σε δίσκους και τέτοια... Ναι, ναι, Το σκέφτομαι από την άποψη ότι ανεβάσεις ένα βίντεο και μέχρι να γίνει διαθέσιμο παίρνει αρκετά λεπτά, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αν θα υπάρχει πρόβλημα, θα υπάρχει πρόβλημα με τους χρήστες. Δηλαδή, εγώ, α πούμε, εμείς για παράδειγμα δεν έχουμε τον εξοπλισμό για να μπορέσουμε να στείλουμε με upload τόσο γρήγορα εικόνα ώστε να μπορεί να προβληθεί live. Να yeah, κάνει ειδικά με θέλει να κάνει το... mm. Και σκέψω ότι όπως διαβάζουμε στο post του στο πες τα όλα, λέει ότι ήδη είναι και 3 διαθέσιμες αναλύσεις, low, medium και high. Οπότε το high για μένα είναι το πιο να μπορέσουμε να το δώσουμε εμείς, α πούμε, αν πείσουμε ότι προσπαθούμε κάτι τέτοιο. Ναι, τώρα με τα 2.56 upload που έχουμε, τι να κάνουμε. Πάντως εγώ νομίζω πρέπει να μείνουμε λίγο στο θέμα του τι μπορεί να επιτευχθεί μέσα από αυτό. Δηλαδή... Θα μπορούσε να προβάλλονται να και γεγονότα σημαντικά, όπως ξέρω εγώ κάποια, κάποια αγόρτς που μπορεί να μην είναι διαθέσιμα πούμε, ή να γίνουν ειδικά αγόρτς. Αν γίνουν για παράδειγμα μουσικά αγόρτς YouTube, εγώ πιστεύω πολλοί θα κάτσουν να τα δουν αν είναι δωρεάν mm -hmm. και ειδικά αν φέρουν τέτοια ονόματα όπως το εισαγωγικό. Οπότε δηλαδή, μπορεί να αρχίσουν, ίσως να πρέπει να αρχίσουν να φοβούνται οι, οι standard διοργανώσεις που ξέρουμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω πως θα εξελιχθεί αυτό, απελευθερώνεται δηλαδή πλέον και το show Πιστεύω ότι αυτό είναι ακόμα ένα βήμα για τον για τον θάνατο της τηλεόρασης, έτσι Ναι, πάνω κάτω, αλλά εντάξει προσωπιόμαστε έτσι πως είχε γίνει τηλεόραση τώρα καλύτερα και να πεθάνει δεν θα χάσουμε τι κάτι, ας πούμε Πάνω στον θα θάνατο της τηλεόρασης, κάτι άσχετο Ναι μια ακοίηση που κάνετε ή μούτι υπάρχουν στο τελευταίο, δεν ξέρω να έχει το ακούσει Α, ναι, ναι Ο οποίοι ήτανε... Οποίοι για τα, ότι παίζονται προσπάσματα των ταινιών τους εδώ, εάν, μέσω YouTube και τέτοια Γι' αυτό που κάνετε ότι διαθέσαν όλες τις ταινίες δωρεάν. Έτσι Μέσα από δικιά τους σελίδα, Δεν μπορείς να μπεις στη σε σελίδια και να δεις ό,τι θέλεις, είτε πόσο, πρασμανείτε όλη την παιδιά Αυτό δί, έλεγες, γιατί εγώ νόμιζα ότι για το κανάλι που έχω στο YouTube. Να είναι εκεί πέμπνε είναι, ίσως να είναι εκεί μέσα Αλλά αυτό είναι στο, στο Youtube, οπότε δεν το φτυπάνε κάβος Οπότε είναι η δικά τους και ο η ποιότητα είναι η δικιά τους Δεν είναι εγώ άσπου το πιθάνεξε με τη και τα λοιπά. Και ναι, τα λοιπά ναι. Ναι. Με άσπου το αναφέρεις, ας το... ας το πούμε κιόλας το... Υπάρχει το κανάλι των Monty Python μέσα στο Youtube Μπορεί να το βρει ένα στο... Ε... Είναι user, έτσι, Monty Python ξέρω εγώ youtube.com, slash user slash Monty Python. Οπό, είναι μια συλλογή από βίντεο Δεν ξέρω αν μπορείς να βρεις όλες τις ταινίες εδώ μέσα Έτσι σίγουρα έχει clips Πώς έχει μετά τα... στο ναι, με Σίγουρα προ... έχει ή ε, Αναλυτική περιγραφή για... για όλα αυτά που βλέπεις Και ενδεχομένως μπορεί να δούμε αν είμαστε στοιχεροί και καινούργιες δουλειές Ενδεχομένως, δηλαδή κάποια πρόμους κλπ Φάζει πολλά, και από κάτω, κάτω. Σίγουρα ]�σentes. και σίγουρα βασικά θα το εκμεταλλευτούν πιστεύω αυτό. Mm. Εγώ θα το εκμεταλλευόμουν ας πούμε. αυτό. Συνεχίζοντας τα νέα, yeah. να περάσουμε σε κάτι λίγο πιο δυσάρεστο, αλλά το οποίο θα είναι και το τελευταίο... Το τελευταίο δυσάρεστο. Ναι, ίσως και το μοναδικό του επεισόδιο. <lotion> <sabe hip -hip bir> έχει να κάνει με ένα σκηνικό που δημοσιεύτηκε αρκετά σε ελληνικά blogs. Αυτή τη στιγμή το διαβάζουμε από το Ιντερνετάκια. Ε, σχετικά με μια αυτοτονία που έγινε live στο justin.tv και μεταδόθηκε ε, Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο μπορούμε να το okay. δεχτούμε αυτός ε, ότι έγινε 100, 100% Αλλά αν έγινε και αυτό νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε είναι τραγικό κατά τη γνώμη μου ε, Να πούμε με λίγα λόγια ε, Ο 19χρονος Αμπραμ Biggs ε, ανακοίνωσε ένα φόρουμ για πότι building κιόλας <σίεσαι> ότι θα αυτοκτονήσει, αλλά εντάξει, κλασικά είπαν όλοι ότι μπρουφάρει, ναι, λέει αυτοκτωνία. μούφες, το ένα το άλλο. Ε, μετά, από λίγο, μετά από λίγες ώρες συνδέθηκε στο Justin TV και μετέδωσε live, που λέγαμε πριν, με, με Video streaming, <σίεσαι> <σπρίμη. σίεσαι> ε, αλλά Σε, εντάξει, κόλα είναι χάρη. Ε, <σίεσαι> τι <είναι> αυτοκτονία του. <σίεσαι> <σίεσαι> ε, το χάτσα. Λέω, μετέδωσε live την αυτοκτονία του στο Justin.tv, δηλαδή ήταν στο σπίτι του, έδειχνε το κρεβάτι του, πήγε, πήρε κάποια χάπια, και μετά έτσι το κρεβάτι και περίμενα να πεθάνει. Και οι, οι, αυτοί, που βλέπανε το, αυτοί που βλέπανε το, το streaming Κάτω, βλέπανε ρε παιδί, παιδί, παιδί μου αρχικά ότι ρεχάρι δεν τον πίστεψαν αλλά όταν βλέπανε ότι σταμάτησαν ε, να βλέπουν κίνηση στα πόδια ή να μην αναπνέει και το ένα και το άλλο κάλεσε την αστυνομία. Βέβαια από να αναφέρει το άρθρο η αστυνομία έφτασε πολύ αργά και δεν μπορούσε να τον σώσει. Ε, κάλεσε το άρθρο που είναι έτσι. <στοντ'> ναι, εντάξει. <στοντ'> καλά πιστεύω ότι μπορώ να στο πώς βρήκαν που είναι αλλά <στοντ'> είναι ένα άλλο θέμα <στοντ'> <στοντ'> νομίζω για άλλο πόδι αυτό <στοντ'> που ε, ε, τέλος πάντων, οκ. Okay. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι το ουσιόνως πρέπει να μείνει από εδώ, είναι ότι ε, είναι αρκετά ε, δύσκολο όταν θα ε, μεταδώσει κάτι κάποιος από τόσο μεγάλη από απόσταση, να το πιστέψει ή να μην το πιστέψει, τόσο. πιστεύω ότι κάπως, πρέπει να γίνονται κάποιες κινήσεις για να προλαμβάνονται αυτά εδώ. Θα μου πεις, είναι και ευθύνη αυτού νου που το μεταδίδει βέβαια, ας, αλλά άμα πώς μπορείς πώς να πώς κάνεις πώς. κάτι, να... δεν ξέρει πραγματικά αν μπορείς να κάνεις κάτι. Δηλαδή, έχω ακούσει και εδώ για την Ελλάδα κάποιες τέτοιες επιπτώσεις που κάποιοι απείλησαν και αυτός με τον οποίο σου νομιλούσε να, να έστειλε αστυνομία στο σπίτι του, για να είναι σίγουρος, και υπήρχε πολύ μπλοφάρανε, ας πούμε. Mm. Αλλά την άλλη μεριά τώρα και μετά από ένα σημείο δεν ξέρεις και τι να πιστέψεις, δηλαδή... Και η αστυνομία θα σου λέει θα πηγαίνουμε κάθε φορά και θα βρίσκουμε τον άνθρωπο να κοιμάται και τζάμπι μας κάλεσαν. Και θα να κάνουμε την ίδια πλάτη. Επειδή ο άνθρωπος αλλά... δεν έχει ύπνο, δύο ώρε τη νύχτα κάθεται και λέει χαζομάρεις στο τσάτ. Αλλά δεν ξέρω, πραγματικά είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα που... ...και η εποχή του Minority Report της ταινίας, στην Active, έτσι. Που προλαβαίνω τα εγκλήματα. Ε... Ναι, ναι. Είναι ακόμα μακριά. Nice. Υπάρχει και δεύτερο μέρος στο Vortex. Είσαι με αυτό, nice, ο ναι. λίγο ναι. ακραίο, αλλά Άρα έχει δίκιο χωρίς να σου πεις αυτό. Ε, εκεί δίνει ακριβώς τον προγραμματικό αυτό που λέω. Δηλαδή αν μπορείς να το προλάβεις καταρχάς μπορείς να το προλάβεις πάντα και αν ναι πόσο πρέπει να ασχοληθείς με αυτό. Ξέρεις project να το προλάβεις έτσι. Ξέρεις και ο project. Προλάβει, κα? προλάβει, ε? ο project. <laughs> ναι, ξέρω, ξέρω. ξέρω. <laughs> <laughs> με το ψήγρατο project αυτό. Αυτή η πρισότητα Χριστούγεννα, τι ειβέντε έχουμε Ακριβώς αυτό ήθελα να πω ότι θα περάσουμε σε κάτι πολύ πιο ευχάριστο και μέσα στο κλίμα που σιγά σιγά έρχεται των Χριστογέννων ε, Αυτή τη φορά θέλω να προτείνουμε μία δουλειά που έκανε η Magica γνωστής όσους είναι σε 1-2 υπηρεσίες εδώ ελληνικές σαν όνομα και σαν nickname Έχει φτιάξει ένα ειδικό χώρο στο, στη σελίδα της cblogs.eu το... ένα χώρο για Χριστούγεννα το οποίο σου δείτε στο cblogs.eu καθώς κρίστημα ναι, το mm. οποίο Christmas around the world και γράφει για διάφορα πράγματα που... και διάφορε... διάφορα ήθη έθιμα και, και... μας πήρε την ιδέα από όλη τη δικιά σου ε, εντάξει δεν μας πήρε την ιδέα με την έννοια ότι εγώ φρόντιζα απλά επειδή μου αρέσουν τα Χριστούγεννα σαν περίοδος να βγάζω 2-3 σχετικά άρθρα τα οποία ήταν Χριστούγεννα πως μάλλον να περνάνε τα Χριστούγεννα κάποιοι κάτι και άλλων χωρών ε, ε, ε, αυτό αυτό Κοίτα να σου πω. πω Η πρώτη σεζόν του News Filter είχε Χριστούγεννα κυρίως ε, με έθιμα στον κόσμο Η δεύτερη σεζόν είχε κυρίως ε, πράγματα ε, που είναι ε, κλα... Ε, όχι... Λέω το... Τα Χριστούγεννα γιατί δεν είχαμε... τα χωρίζουμε σε σεζόν... Είναι αυτό ευθύνη... είναι τα ευθύνη... δεύτερο Χριστούγεννα που ε, κοίτα, ε, έχουμε Κοίτα, έχουμε... Μία περίοδο που, που λειτουργήσε το News Filter στην 1η Ιανουαρίου του... Α, όχι, όχι. Εκεί τέτοια. Δεν είχα ναι, είχα... είχαμε... Ναι, είχαμε κάποια μικρά. Κάποια λίγα, δηλαδή ένα-δύο άρθρα. Πέρσι έβαλα πιο πολύ τα Classics του Χριστουγέννου, δηλαδή ποια τραγούδια είναι τα γνωστά το ένα το άλλο. Και φέτος πάλι θέλω να, να βρω κάποια άρθρα σχετικά 2-3, Αλλά εδώ η Μάτζηκα το κάνει πιο οργανωμένα, δηλαδή mm. οφείλω να, να το παραδεχτώ αυτό. Και μπράβο της κιόλας, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή έχω παρακολουθήσει λίγο τα άρθρα, βγάζει... Βγάζει κάλαντα, βγάζει ξέρω εγώ, έθιμα και από άλλες χώρες και από τη δικιά μας που το εμφανίζονται. πιάσει αρκετά θεία. Ναι, έτσι. έχει δηλαδή νομίζω πάρα πολύ, ωραία, πολύ ωραίο περιεχόμενο και, και το υποστηρίζει και καλά. Εντάξει, ούτως ή άλλως έχει αρκετή παραγωγή σαν προσωπικότητα στο ίντερνετ, οπότες ε, τέλος πάντων πιστεύει να το δει. Εγώ προσωπικά παίρνω και την ώρα μου διαβάζω δηλαδή καμιά φορά. Mm. Περνά ευχάστε την ώρα μου, διαβάζω ένα άρθρο για τα Χριστούγεννα α πούμε. Να πούμε στο κλίμα. Ε, βεβαίως, εντάξει, μπορείτε να περιμένετε και λίγο καιρό να πείτε και τα δικά μου αν θέλετε. Τα οποία θα αντιγράψετε <laughs> <laughs> <laughs> Όχι, Ωχηντάξει. Τώρα ακούστε καλή Grinch. Play, <laughs> <on> the Grinch. <laughs> <laughs> ωραία. By the way, Grinch, όποιος θέλει και μπορεί να δείτε οικογενειακά, είναι εšte το δίνεις αρχίζει το πράσινο που χαλάει τα χριστούγεννα με τον την την την το πράσινο που ναι. έτσι, χαλάει τα χριστούγεννα 네네 χαλάει τα ναι. χαλάει τα χριστούγεννα να είναι πολύ πράσινο είναι το το πράσινο oh. βασικά κάπως να την πει κι propaganda αυτό Αλλά <laughs> <ήταν> <laughs> έτσι στην αμερική και μετά και στο Είναι η επιθετική η αντί του coca cola κι τον Celtics <laughs> στην αμερική τον <laughs> του <Όχι laughs> <νά>. το Celtics 네 χαίροσε σलीस με θίσανη κοιτάς propaganda του Celtics <laughs> έτσι στην αμερική βλέπεις το και ας περάσουμε στην νέα εκπομπή του Καλυβάτσι και, και του Μπουλά yeah. που θα αρχίσει να προβάλλεται από τις 4 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος ε. Νομίζω 9 και 4, <σχεσίλυν> δεν είμαι σίγουρος Κάτσε να δούμε, η πηγή μας δεν λέει, περίμενε η πηγή μας... Είχα δει τη διαφήνηση, ναι, η πηγή τι λέει Η πηγή προσπαθούμε να βρούμε, αλλά δεν Η πηγή απέτυχε όμως στο... η καινούργη εκπαιδεύει θα το ονομάζεται BELAS TV BELAS TV ναι Be και... Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τον καλυβάτσι Με να... τον πουλά <laughs> να, Σίγουρα, με τον πουλά, απλώς ε... Ναι, επιχείρη κάτι μόνος του εννοείς Ναι αυτό, χωρίς τον κανάκι ή χωρίς ναι, τους ναι. άλλους Βασικά... θα Πιστεύω η χωρις τους αλλους Εγώ η συνεργασια με τον πουλά μπορεί και να πετύγεται, δεν mm -hmm. ξέρω ε, Αυτό να... μπορούμε να το θεωρήσουμε κάπως ότι ψιλοαρπαχτήκα Ή που κάνανε πούμε, ο, ο κανάκις με σερβετάκι το... Σερβετάκιο αυτό. Καλυμπάτης μόνος το, ας πούμε. Δεν νομίζω, γιατί το Καλυμπάτης είναι πιο πολύ, στο... πολύ ηθοποιώς, αν μπορώ να το πω ναι, στους άλλους. Καλυμπάτης και αν δεν μπορούσατε να... Λέμε... να κάθετε σε μια καρέκλα και να συζητάει βίντεο που κάνουν στο Radio Villa, που είναι πολύ καλή εκπομπητάκια, έχει Η αλήθεια γύρω. είναι ότι στον Κανάκι και το Σερβετά τέριαξε αυτό με το Radio Εγώ σ' σπέρωσα το έχω δηλαδή, τους ταιριάζει ζα χώρους. Καλό, ο Καλυβάτης έχεις δίκιο, είναι πιο πολύ στο να, να ντυθεί αστεία να κάνει το streaming. Αν και, κάνει... και το trailer, τη διαφήμιση για την εκπομπή, έχει ντυθεί ξανά. Ναι, ντυθεί Έχεις δίκιο, έχει δίκιο. η τύπηση που κάνει το πακέτο Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι τη βάλουμε δικά μετά. Πάντως στο τέτοιο Πού? Στο θα Στο Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι επιτυχημένα τα κείμενα, γιατί από ξέρω ο κανάκι κείμενα και πιο πολύ καλυμπάτης ήταν δεν ξέρω εγώ. Ο... Απλώς επιτυχημένοι ήταν το σενάριο ενώ ήσασταν. Ναι, ε, τά... εντάξεις, το καλύτερο. Κοίτα, εγώ δεν αποκλείω καθόλου να υπάρχει και συνεργασία πάλι και με τους άλλους ίσως... Ε, αλλά χωρίς να... Συμ... αλλά δεν νομίζω, χωρίς να συμμετέχουν σίγουρα. Ε, γιατί όχι εσύς... πάντως ε, δεν ξέρω και το... Ε, ο, ο... ο Σερβιδάς και ο Καράκης είναι πλέον θεσσαλονίκοι γιατί ο Σερβιδάς από όσο ξέρω ναι. είναι στον Imagine, εδώ. Ναι. Και την εκπομπή πώς την κάνω, α πούμε. Πάνε εδώ αρχή. και στέλνουν τα αρχαία κάστρα. Ποια έχει Α live από εδώ, από το δικό μα studio την κάρτα. Ωραία, δεν δειλάνε live. Το αντέλα το studio. Το, το κάνω για το, το studio τον 1 λεπτό. Κατάλαβε. Ε, απ' την ιστορία μου και αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι ο Καλβάτη δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι ακόμα Αθήνα, ξέρω εγώ. Καλά, ξέρω Μόνιμα. Γιατί ο Καναδάκης το έχει δηλώσει μου ότι θα ανέβω για το ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη και θα κάτσω εκεί μετά, Δεν ξέρω που να μιλήσει. πάντων, θα τη δούμε την κοπημία. Πάτω τουλάχιστον τώρα έχουμε ρε παιδί μου που σπάσαμε δύο εκπομπές αντί για μία. Αυτό είναι το κέρδος έτσι. Μία ραδιοφωνικη κοινή. Και πιστεύω ότι εντάξει με τον πουλά θα γίνει καλή δουλειά. Με την άλλη, το ράδιο Αρβίλα. Εντάξει. Υπάρχει ραδιφωνική υπάρχουν ραδιφωνικές εκπομπές στον Imagine, υπάρχει η τηλεοπτική εκδοχή του ράδιο Αρβίλα και υπάρχει τώρα και αυτή εδώ πέρα που θα ξεκινήσει ο Καλυβάτης με τον πουλά. Τον πελάς. Τον Ας το οποίο ε, πώς θα το εκλαμβάνεις εγώ ε, ε, ε, ε, ε, ε, το, το, στην αρχή το νόμίζα ότι ήχε να κάνει με τον ήχο του προβάτου και έλας oh. και αλλιώς τον βελάζ που λέμε, είσαι με αυτό Ναι αυτό μάλλον γιάννη με βιτα Να μπορούσα να βελάζε θα ναι Είμαι... Σωστό ίδιος ε, Τέλος πάντων ε, περιμένουμε και θα το δούμε ε, και νομίζω σιγά σιγά ε, μπορούμε να περάσουμε στο να αφήσουμε τα μικρά νέα που μας αποχωρούσαν στις δύο τελευταίες ελπίσεις και να περάσουμε στα τεραστή διαστάσεων νέα να μιλήσουμε και λίγο για την έρευνα για τα blogs που είπαμε στην αρχή. Η έρευνα τηλεφορείται η πολιτική κουλτούρα των blogs. Και είναι μια έρευνα η οποία έγινε, ήταν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήθηκε από διάφορους bloggers της Ελλάδας ε, από την εταιρεία VPRC και δημοσιεύτηκε στο monthly review αυτού του μήνα. Που θα το μου το δείτε ε, Τώρα, το έρευνα αυτή ήταν κυρίως προσανατολισμένη στο σε ποια είναι η πολιτική, α πούμε, οι πολιτικές επιποίησει, η πολιτική ανασχόληση, όχι μα είναι τι εικόνα υποστηρίζουν, αλλά και ποια είναι η ασχολία των bloggers με την πολιτική, με την κοινά κτλ. Ε, η έρευνα α το πούμε λίγο πολύ επειδή. Έχουν εντύπωση ότι δεν ήταν τόσο καλά στο αγχευμένος ο στο πληθυσμός στην δεν πεφτίνονταν mm -hmm. Δηλαδή, στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο τα 80% των blogs, ασχολήθηκε με πολιτική και τέτοια. Οπότε, άμα ρωτήσεις αυτούς, λογικό είναι να σου πούνε είναι ασχολούν πολιτική. Ε, δεν, έχουν εντύπωση ότι δεν ήταν καλά... Επιλεγμένο στο... το δείγμα. Το Αλλά δεν θα μπορούσε να είναι και αλλιώς βέβαια, ε, ενδεχομένως. Ναι, yeah, οκ. Okay. Πάντως, ε, μερικά από τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά είναι ότι οι περισσότεροι είναι σχετικά νέοι, 25 με 34 ετών. τουλάχιστον ε, λάθος αυτή που απάντησες, δεν ναι, ξέρω γενικά το Και με εκπαίδευση ανώτερη. Γενικά το σύνολο της μού να πούμε ότι είναι μεταξύ 25, του, ε. ε, 25 και 44 το μεγαλύτερο μέρος του. Καλά ναι. ε, το βλέπω. 25 και 44 το μεγαλύτερο μέρος του. Το κυρίως μέρος το του. Κυρίως μέρος, ε. Ε, ε, ε, ε, το σχεδόν το 70% έχει ανώτερη εκπαίδευση, που σημαίνει ότι η δηλαδή, πανεπιστήμιο, έτσι. Mm -hmm. Οπότε δεν είναι... Και, και με αρκετά μεγάλο ποσοστό στην Μέση να ακολουθήσει ένα δεύτερο. Δηλαδή που ε... σημαίνει ότι και οι γυμνασίου λυκειού παιδιά ασχολούνται πολύ με αυτό. Αυτό το Μέση μπαίνει και στους φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν πάει δίπλα ακόμα όμως. Δεν έχουν υποφτύσει δηλαδή. Ναι, εντάξει ίσως. Αλλά ναι. Αν το, Αν το πήραν έτσι να έχεις δίκιο. Ήδη βλέψαμε 14% είναι οι φοιτητές σπουδαστές. Έχει οι φοιτητές. και μαθητή όμως. Και φαντάζομαι. Τόσο, αυτά τα δημογραφικά στοιχεία δεν είναι τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Καλά λίγο απλά λέμε, νομίζω... έχει ένα αξιούχο πάντως. Νομίζω έτσι. ότι ξέχασες να πεις ότι οι περισσότεροι είναι άντρες, το είχε. Ναι, οι περισσότεροι είναι άντρες, το 60%. ή να κάτι. Παραπάνω. 68% κάπου εκεί. Λοιπόν, από οικονομική άποψης δείχνει ότι είναι οι περισσότεροι... εντάξει δεν πεινάνε κιόλα αλλού, ότι είναι οι η... πλούσιοι, αυτοί που ασχολούνται με τα blogs, το ίσο που έχουν σήμερα καταφέρνει η απάντηση. Ε, οι περισσότεροι είναι κατά του συστήματος που υπάρχει αμέσως της Μεζικής Ενημέρωσης, δηλαδή πιστεύουν ότι δεν ικανοποιεί η ενημέρωση που προσφέρουν. Και η ίδια δυσαστησία, ας το πούμε, υπάρχει και για την πολιτική σκηνή, για το πώς λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα, ενώ δείχνουν τις ενδιαφέρονες, τους ενδιαφέρει η πολιτική ας πούμε δεν είναι κατοποιημένη ούτε με τη δημοκρατία ούτε με το σύστημα ούτε... Με τίποτα. Με τίποτα πιστεύουμε. Α, να εδώ που είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει για το ποιο είναι το περιεχόμενο του blog σας νομίζω. Αν αυτό που λέγουμε το πολιτικό πιο είναι περιεχόμενο του blog σας, το γενικό θεμάτων το οποίο όμως είναι και Σαν και εμάς. Ναι, σαν και εμάς αλλά δεν είμαι 58 ψήφοι είναι όλοι Έχεις ε, μάλλον ένα κομμάτι, είπε τι να βάλω, τι να βάλω. Ωραία, η γενικόθηματιά άμα δεν ήταν καμία από τη λίστα. Πολύ ενδιαφέρον είναι το ότι... Το έχει... προσωπικό που λέει... Το προσωπικό είναι πολύ ενδιαφέρον, που έχει τόσο πολύ μεγάλο ποσοστό. Ναι, το προσωπικό νομίζω, εντάξει, εγώ έχω το προσωπικό που αλλά μπορεί να γράφει και για πολιτική μέσα, και για μουσική και... Αλλά γράφει και για το... <Συσκή> ναι, αλλά πρόσεξε, αυτό εδώ πρέπει να το... Ξεκάσουμε ως εξής, να θυμηθούμε και μια παλιά κουβέντα που είχαμε κάνει για τα για το τι είναι ειδικός αγαπητός και τι δεν είναι άμα θυμάστε. Ναι. Δηλαδή εγώ θα χαρακτηρίζω την ισφύλτρια ε, γενικών θεμάτων αλλά το προσωπικό blog παρόλο που μπορεί να γράφω για πολιτική τέτοια το λέω προσωπικό γιατί έχει προσωπικές μου απόψεις μέσα. Πατά, δεν μπορώ να πω ότι είναι είδηση αυτό το πράγμα <συγχυ> ή οτιδήποτε. Ναι αλλά με συγγράψεις τις προσωπικές μου απόψεις με ένα για πολιτική τότε ο blog σου είναι πολιτικό. Όχι δεν είναι. Γιατί δεν παρουσιάζω ένα πολιτικό άρθρο ενδεχομένως. Δηλαδή <συγχυ> δεν παίρνετε από την επικαιρότητα π.χ. κάτι που έχει να κάνει με την εθνική οικονομία. Και λέω έγινε αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, από αυτούς και εκείνους και εκείνους και εκείνους. Παίρνω και λέω, κατά τη γνώμη μου, ήταν ευλακία που έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Είναι προσωπική άποψη και μπορεί να μην είναι σωστή. Ναι, αλλά σχολείς γενικότερα την πολιτική, εγώ είναι... είναι... το βάζω σαν πολιτικό κοινό. Α, είναι... υποκειμενικό καθαρά αυτό. Πα πέραν του προσωπικού και το γενικού θεμάτων, το οποίο είναι λίγο για μένα μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες μετά πρώτο βγαίνει το πολιτικό, μετά μουσικό, θέλουν και κοινωντογράφο κτλ. Και το άλλο, βέβαια, έχει 24 ψήφους, ας το μέρος, οι οποίοι... Α, είναι σε όσους ψήφισαν? Μάλλον ναι, ας πούμε, ότι το άθρασμα βγαίνει καμιά δικοσοδεία. Έχει και δύο που είπαν μόδα. Καλό. Μόδα, ναι. Επισκέφεσαι άλλα blog στο δικό σας, ναι, 100% έτσι. Εντάξει, φανέρα, Το απόλυτο ένα. Εντάξει, έχει και αψιωτήσεις για το για ποιο λόγο εγώ κάνουν... ασχολήθηκα με το blog, για ποιο λόγο το λό ή για το πόσα άμεση με το πώς λειτουργεί ή πώς λειτουργούν τα blocks στην Ελλάδα πώ ο με το άθλημα κτλ. Αμέ και η θα θέματα... από πάνω από αυτό που λε τώρα. Το είμαι συναντιού με όλου ναι, Αυτό εγώ θα 5 55... εκατολή 25... <στολίες> είναι. Να εμείς είναι οι το πούμε ότι θεωρείτε, τι θέτε, τί... ναι okay, ε, κάτσε, ρε, εσύ, δηλαδή ε, τώρα άμα έρθει, έχει έρθει σε ένα open coffee εκεί mm. Είναι αλήθεια όμως ότι γίνεται συνάντηση. Ετσι, γιατί όχι. Ναι. Π.χ. σε άλλες χώρες που είναι πιο μεγάλες και το άλλο μπορεί να μην υπάρχει συνάντηση. Πάω στο 40% λέει όχι. Εκτός και... διαδικτύου έτσι, και γιατί πρέπει που δε... κάμερα ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και τα είσαι λέει ότι δεν γνωρίζουν να μας ανοίξουν. Εσύς είναι τραγική. ...χ. έχω <ό>, μια εποχή ότι... ότι έχει πάω ξεναδιέφευγε. Ο Ρέντο αυτό που λέει <ό>, για το άμα κερδίζουν χρήματα μέσα από την block, 93% λέει όχι, 4% και 3% δεν είναι Νομίζω ότι ο ένα είναι ο διπλάζων του. Ναι, αυτό είναι προσωστό είναι Αρειαζόμαστε αυτό. Ναι. Εμείς κερδίζουμε. Όταν απαντήσαμε, όχι. Και το κατά πόσο... εντάξει, οκ, κερδίζουν και οι πιο και κατά πόσο συμφωνούν αν είναι καλή η να βγαίνουν χρήματα μέσα από το και τα Δεν δεν διαφωνώ, πούμε. Γιατί άλλος να μην κερδίσει. Από τη δεν επηρεάζει τα άρθρα που γράφει. Δηλαδή, θα γιατί αυτό τότε όχι. Τέλεισε λίγο την ε, περιγραφή και ας συζητήσουμε ένα-δυο πράγματα μετά από αυτά όλα. Ναι, ε. ε, πόσο, κατά πόσο είναι σωστά αυτά πορευαίνουν σε ε. άρθρα, δηλαδή άμα... Ανωνυμία και τα σχετικά. Όχι τόσο είναι νομιμία, άμα είναι η είδηση ξέρω, τεκμηριωμένη, άμα αναφέρουν Α. οι πηγές, άμα είναι copy-paste το κείμενο, είναι δικό του. Σωστά. Κατά πόσο υπάρχουν τέτοιες τακτικές, έχει να αναπεί να κάνει ένα συγκεκριτικό <coughs> του λίγο τα λίγο. Και το ξέρει ο πιστεύετε ότι το blog είναι μια μορφή Ε, Εντάξει. Ωραία, λίγο μοιρασμένοι, γιατί ναι, λέει το 25% το έχει το 16% και το 60% λέει μερικές φορές. Ναι, Τώρα, μερικές φορές. Εντάξει, μερικές φορές πάλι είναι, δεν είχα την απάντηση. Ναι, με την να απάντηση δεν ξέρω. Ναι, ε, ήταν μερικές φορές η απάντηση. Δεν <laughs> <laughs> <laughs> okay. και, ναι, φιώτε, αυτό. Οκ Και ενδιαφέροντα αυτό που λέει, όταν γράφετε στο blog σας, πόσο συχνά αναφέρετε τι έχουν πει τα μεγάλα μέσα, ή πόσε συχνά αναφέρετε την πηγή, πόσε συχνά κάνετε βάζετε links απ' σ' άλλα άρθρα που έχουν γράψει κάτι ίδιο άλλων νοσομί σελίδων και τέτοια uh -huh. όπου οι περισσότεροι ναι μεν λένε ναι παραθέρω τις αρχές του προθέτειες στο internet έτσι είναι έναν τα κατώ αλλά επεισούσουν πολύ λιγότερο εντάξει ας το λέει επειδή μου ας το πω εντάξει yeah. εγώ νομίζω πριν να το διαχωρίσουμε αυτό το συζητήσουμε μετά και αυτό δηλαδή το το αναφέρω τα μεγάλα μέσα από το αναφέρω άλλες πηγές στο ίδρυμα είναι διαφορετικό πράγμα για μένα. Mm -hmm. Θα συζητήσουμε μετά λίγο αυτό. Και εντάξει έχει μια έρευνα πάνω στα ποιο κανάλι υποτιμούν, ποια εφημερίδα κτλ. Ah. όπου δεν ξέρω νομίζω ότι μπορεί να βγάλουν ασφαλή συμπράσματα. Τα μεγάλα μέσα. Ναι. Ασφαλή μέσα ως προς το blog εντάξει. Με πείτε πως το λένε τα μεγάλα μέσα φαίνεται να είναι το lobby <σμπάς> το εβραϊκό από όπου... Το sky... <σμπάς> <σμπάς> ναι είναι αρκετά ψηλά. Το sky... Ωραία. Ε, το... hey, yeah, αυτά είναι αυτό που ανταφέρει στο ίντερν. Δηλαδή ο yeah. yeah. yeah. περιοδικός έχει και άλλα. Αυτό είναι να στείλει και εμάς, νομίζω, yeah. που yeah. είχαμε yeah. τους συμπληρώσεις και τα είχαμε στείλει. Ε, ωραία. Ε, νομίζω ότι είναι καλό να σταθούμε σε ένα δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που συζητούσαμε. Ποιο ήταν. Το πρώτο πρώτο. Το λέω, θα το πούμε μετά. Το ένα έχει να κάνει με το διαχωρισμό μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλους bloggers. Δηλαδή το κατά πόσο παίζει η να αφορά σε άλλη πηγή ή σε πηγή blogger το άλλο που συζητούσαμε ποιο ήτανε Καλά σημαντική, ποιο νομίζω ε, Ναι, λοιπόν, okay, ε, εγώ πιστεύω ότι επειδή ακριβώς το, τα blogs ε, εντάξει παίρνουν ένα feedback από τα κανονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ναι, αλλά... Ε, να το πω λίγο πιο απλά. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν, δεν πιστεύουν ότι τα blog είναι η μορφή δημοσιογραφίας. Απ' την άλλη μεριά τα blog χρησιμοποιούν πληροφορία από τα μεγάλα μέσα, αλλά προσπαθούν να διασταυρώσουν και με άλλα πράγματα που βρίσκουν παντού, ή τουλάχιστον έτσι ξεκίνησε η ιδέα, για να πούν κάτι πιο αδικημενικό. Οπότε, οπότε εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει διαχωρισμός. Ε, για παράδειγμα... Αν εγώ διαβάσω άρθρος στην ελευθερωτυπία και το βγάλω μετά με έναν άλλο τρόπο στο news filter α πούμε εντάξει πάντα βάζω και λέω πηγή ελευθεροτυπία α πούμε αλλά είναι διαφορετικό όταν γράφω άρθρο από έναν blogger αισθάνομαι επειδή μου ότι με το να γράψω την πηγή προωθώ κιόλας λίγο και το δικό του blog mm -hmm. για να το διαβάσουν και αυτόν μετά, ξέρω γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό να διαβάσει π.χ. πώς λέγαμε πριν για το YouTube Live πήγαμε σε 2-3 διαφορετικά να δούμε τι είπανε και αυτό μας δίνει μια πιο εικόνα την πηγή από την εφημερίδα τη βάζω λίγο πολύ όχι γιατί υποστηρίζεις την εφημερίδα όχι αλλά θα το γιατί βάζω. φοβάμαι ότι είμαι την Τυφώνα και ο ξέρω εγώ. και να είμαι. Και τα περισσότερα θα από τα πιο μεγάλα μέσα δεν είναι δικά τους. Έτσι. Είναι σίγουρα εντάξει. Άμα δεις λοιπόνς, αν ε, το λέει υποκατωπίγει τάδε. Καταρχάς σκέψου, <σχεισόλας> σκέψου ότι πόσα γράφουν ε, πηγή CN ξέρω εγώ που είναι από άλλο μεγάλο <σχεισόλας> μέρος. τα <PC>, στα ελληνικά <σχεισόλας> ξέρω εγώ. Πολλά και αυτούς αυτό είναι αρκετά μεγάλο πρόβλημα δηλαδή. Ουσιαστικά, ο Χρήστης που διαβάζει ένα άρθρο δεν ξέρει από πού ήρθε η πληροφορία. Έστω και αν εσύ βάζεις η αρχική, αρχική πληροφορία. Δηλαδή, γίνεται λίγο χαμός. Είτε εμείς στο προηγούμενο και μες έχει το... βάλει στον Ναι, και είπαν... Ήταν... Φάνατε λίγο. Το Dark Side of the Force αυτό. Πάντως υπάρχουν και τακτικές που χρησιμοποιούν κάποιοι άλλοι bloggers στην οποία δεν είναι πειθός καθόλου, που απλά παίρνουν copy στο κείμενο. Καλάς, αυτό είναι βλακία τώρα. Είτε βγάζουν πηγή είτε όχι, ας δεν έχει καθόλου νόημα, γιατί... Ω, κάνεις το διαδίκτυο στο κείμενο, απλά το διαβάζουν τον άλλον. Ναι, δηλαδή... ναι, δηλαδή... Απλά αυτή είναι κυρίως οι άνθρωποι που στοχεύουν στο χρήμα που θέλουμε να μιλήσουμε μετά, και θέλουν γρήγορο content και συνεχές στο... Ή θέλουν να πάρουν 20 άθρα τους το μέρα είναι δηλαδή, λίγο η λογική, χρησιμοποιώ το άρθρο του άλλου και απλά έχω κίνηση στον δικό μου για να με διαβάζει ακόμη. Αυτός τους bloggers τους ε, αποκλεί και λίγο κοινότητα, δηλαδή άμα είναι η ίδια κοινότητα ναι, των bloggers. Σωστά. Θα τους αναφέρει μία, δύο, τρεις, θα γίνει γνωστό αυτό και... Ε, ε ναι, εντάξει, ναι, αλήθεια αυτό. Πάντως, ε, πιστεύω, επειδή μου, ότι το blogging γενικά λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο από ότι η δημοσιογραφία ή συμβατική, ε, ε, αν και ψηλο, για να πω, λίγο, την αλήθεια γιατί και στο, στα blog δεν διαβάζεις και πολύ καλό κείμενο mm. χωρίς να θέλω να φίξω τώρα ο κόσμος αλλά είναι πιο γρήγορα γραμμένο το κείμενο, άσως μπορεί να μην έχει και την ε, φιλολογική μόρφωση που χρειάζεται για να γράψει σωστά δηλαδή στην εφημερίδα διαβάζεις ένα σωστό κείμενο παύλα άρθρο στα blog μπορεί να διαβάσεις ένα πιο αντικειμενικό κείμενο, γιατί θα το διαβάσεις μόνο αρέσες να έχεις παίρνεις για την ίδια είδηση πέντε διαφορετικές απόψεις και ποια είναι η άποψή σου για το α, κατά πόσο ένα blog κερδίζει χρήματα ή όχι. Ε, για το πόσο, πόσο κερδίζει, για το κατά πόσο πρέπει να βρει... Όχι, για το πόσο σου. το είναι, ας το πούμε, ναι. Άμα είναι θεμητό ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι είναι θεμητό να, να βγάζει τον blog τα χρήματά του. Δηλαδή με την έννοια, ε, εντάξει όπως είπες και εσύ, καλά είναι να μην προβαίνουμε σε λογικές του στυλ πατάω πάνω σε κάποιον άλλο για να βγάλω λεφτά. Αλλά για μένα εντάξει το blog έχει κάποια έξοδα, ωραία. Δεν το βλέπουμε κι εμείς. Έχουμε κάποια έξοδα για το χώρο, κάποια έξοδα για τα άτομα. Ε, ονομάτα... τα, self -hosted. Δεν είναι βέβαια πολλά. Καλύπτονται δηλαδή εύκολα και χωρίς να βγάλεις λεφτά, πιστεύω. Εντάξει, αυτό που λες ισχύει για οποία... Ε, το blog οποίο κατέβασε το WordPress και το βάλε μόνος του. Ε, ναι, ε, ναι. Άμα ένα blog σε μια υπηρεσία δεν έχει κάποιο εντάξει ναι, υπάρχει βέβαια και στο αντίποδα το άλλο, ο, ο κάνει ένα... Μια... ένα site, όχι τα blog, πόρος, ξέρω εγώ, στο οποίο πάλι αλλά το έχει, δηλαδή έχει βάλει μέσα και, και θύμη, έχει αγοράσει και θύμη και τόνα και τόνα γιατί θέλει να κάνει καλή Α, άποψη Μια έρευνα δύπου. που είχα δει, δεν θυμάμαι, ένα, νομίζω ένα απόλυτα ένα έρευνα mm. Οι περισσότεροι δεν έχουν από... mm. χώρο mm. για δικό τους χώρο Κάνουν ένα έτοιμο κάπου Ναι ε, Το οποίο είναι αρκετά κατά, ας πούμε, ειδικά για το μεγάλο Ε, το δικό σου έχει την έγλεια ότι μπορείς να το κάνεις όπως ε, τα σκέφτια ναι. Και να χρησιμοποιήσεις και δικά σου πλαγκτούν, ε, ε, ε, ε, να για το γόρπ ναι, υψηλό άσχετο το πούμε, Ποια είναι... Γιατί υπάρχουν πολλά blogs οποία θυσιάζουν είναι αισθητική ως προς το... Μόνο αισθητική και πως γράφουν α πούμε. δηλαδή ναι. Μπορεί να σε πλησιάσει άμεσα γνωστό blog, να σε πλησιάσει ρωμιατήρια και να σου πει γράψουμε α πούμε για αυτά τα προϊόντα μου, Εντάξει αυτό Μια το ποιάζεις τόσο, αλλά Εντάξει φυσικά αυτό το γράψεις θα συμφωνεί ρε παιδί μου για δηλαδή, μέσα στο προϊόντα. Πρόγιο... Ναι, αλλά ε... αν σου δώσω τόσα χρήματα. Αυτό εκεί πέρα παίζει το... Ωραία, σου πει την αλήθεια έχει δίκιο ο Δηλαδή αν mm. σου εμφανιστεί ένας ιδιώτης και σου πει θέλω να γράψεις αυτό που δεν συμφωνείς. θα σου δώσω θα γράψεις ένα άρθρο και θα πάρεις τόσα λεφτά για ένα άρθρο. Και μετά μην ξεχάσεις ποτέ. Μπορεί να το κάνεις για να πεις ότι θα πάρει ένα budget χρημάτων να το κάνω κάποια πράγματα και μετά δεν γράφαμε χρήσεις. Απ' εδώ λέω πω... Ποια είναι η σχέση μεταξύ α το πούμε... της εμφάνισης του blog ως προς δυτική Ξεχώρας με τους εικόνες κτλ Εντάξει αυτή τη στιγμή και... ο Τζέφιν ο άνθρωπος μας δείχνει ένα, κάποια παραδείγματα... Ήπαμε και... και πιο άθλια ας πούμε. Ναι, ναι δεν το okay. ξέρουμε όλοι στο πούμε. Oh. Εξετάζουμε το, το θέμα αισθητική παύλα περιεχόμενο άρα από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι γιατί υπάρχουν κείμενα α πούμε ένα κείμενο πάρα πολύ όμορφο θα μπορούσε να έχει παρουσιαστεί πολύ πιο ευανάγνωστο στο Chris ε, ναι. και στο Chris. Ε, εντάξει αυτό είναι θέμα τέτοιο ρε παιδί μου. Ε, αλλά να σου πω κάτι. Ε, αυτό το blog το οποιοδήποτε από αυτά που δείχνει αν εγώ το έχω με RSS δεν με νοιάζει πλέον η αισθητική γιατί βλέπω ένα πράγμα για όλα εντάξει δεν είναι πολύ η αισθητική δηλαδή άμα είναι σωστά αυτά που γράφει, Λέμε τώρα να το διαβάσω όμως για λόγω αισθητικής αυτό λέει άκουγα Ναι γιατί εγώ άμα το δω αυτό το έχω κλείσει στο δεύτερο πάνω δεν με νοιάζει εδώ ανοιχτεί θα βγάλει τη σοφία εκεί πάνω Μα είναι... έτσι σπουδάζει ας το πούμε ότι είναι το τέτοιο εντάξει θα μάθει και πλέον δεν πάει ο να διαβάσεις σε ένα ένα, ουλδή δηλαδή εμείς που προσφέρουμε ας πούμε full RSS και με αντιβάσει όλο το άρθρο άλλος, εγώ, ακόμα και εγώ, το δικό μου το στο διαβάζω BSS Είχαμε και εγώ, έτσι Είναι πιο εύκολο, είναι όλα μαζε μένα Ωραία Το ε... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ήταν λίγο τραγικό που είδαμε τώρα Τέλος πάντος. Λοιπόν, το παρεχόμαστε ε... Ας προσπάθήσουμε να το κλείσουμε ρε, βέβη μου <laughs> Ναι, ίσως μπορούμε να κάνουμε μια, ένα πιο ειδικό α πούμε, ας πούμε σε αυτό. Για ε, την αισθητική εδώ. Yeah. Ή... Όχι πάνω... την αισθητική. Ε, διάφορα χαρακτηριστικά του blog, πώς επιδρούν σε σχέση με το περιεχόμενό του. Και ίσως και λίγο να τεστάρουμε ποιες είναι οι καλές πρακτικές και ποιες όχι. Αυτό υπάρχουν και βιβλία βέβαια που τα αναφέρουν και άρθρα που έχω διαβάσει. Απλά από μα... λέω σε εξής. Επιχείρημα, α πούμε ότι ασχολούμαι σε δύο ώρες με το blog, εγώ, εσύ, εγώ και ο Χρήστος. Ναι. Ο μπορεί να αναλύνει τις ώρες, να γράφει 20 άρθρα και να έχει ένα αποτέλεσμα όχι τόσο αισθητικό και σ' άλλους μπελεφέρουν τις 2 ώρες με 10 λεπτά για να γράψει ένα άρθρο και τις υπόλοιπες να έχει κάτι πιο όμορφο Λίματι <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ε, Στο <φανές>, πιο δείτε πιο Εντάξει, υπάρχουν και πολύ καλύτερα <laughs> Πάμε και πολύ καλύτερα εντάξει Ναι Αλλά... Οκ okay. Αυτό Αλλά αυτό είναι <laughs> Εντάξει, οκ okay. ε, η <laughs> Ναι. Ε, ωραία, χαρακτηριστικό ότι οι bloggers οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική και δεν είναι α πούμε έρευνα ο συστήματος, να το πω έτσι, mm -hmm. ε, δίνουν μια ελπίδα για, για το τι μπορεί πούμε, να ακολουθήσει όταν ε, γράφεις τέτοια άρθρα για την πολιτική, ότι δίνεις τις παρουσιάσεις της σου. Κάποιοι επηρεάζονται και αν οι απόψεις σου είναι αντικειμενικές, ε, αυτό είναι έχει πούμε, μια αλυσίδα και μπορεί ας πούμε, να πειραστούν mm. πολλές γνώμες μέσα από τέτοια άρθρα γνώμη οι οποίες δεν θα επηρεαστεί αντικειμενικά όταν έχεις άρθρα από εφημερίδες που είναι καθαρά χρωματισμένες, έτσι. Δίνει μια ελπίδα αυτό το πράγμα. Γενικά, συμφωνώ ότι, ότι επειδή ακριβώς το, το ίντερνετ είναι μεγάλο και, και χωρά τους πάντες, να το πω έτσι είναι καλό να γράφονται πολιτικά άρθρα από τη μια γιατί έχεις πολυφωνία αλλά απ' την άλλη ...και όλας, δεν θέλω να βλέπω μόνο πολιτικά blogs, δηλαδή blogs που χαρακτηρίζονται πολιτικά, γιατί πιστεύω ότι από εκεί πέρα από πίσω κρύβεται κάποιος άλλος πάντα. Ναι, πολύ πιθανό. Δηλαδή όταν Καλά, ένας δες. blogger γράφει γενικά, είναι γιατί τον ενδιαφέρουν πολλά πράγματα. Όταν ένας blogger γράφει μόνο πολιτικά, πιστεύω ότι κάποιος σκουπί εξυπηρετεί. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι αν δούμε τις εφημερίδες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι χρωματισμένες. Αν πάρουμε ναι, ναι. την αζωστιχία για στο χώρο των bloggers, είναι πολύ... Πιο μικρό το ποσοστό. Ναι ακριβώς. Αυτό. Γιατί σου λέει περισσότεροι γράφουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή εσύ θα γράψει και για ποδόσφαιρο, Να και κάτι άλλο. μιλάω μόνο για τα πολιτικά. Μόνο που... που είναι πολιτικά μόνο. Ε όχι ναι, σε... Τα πολιτικά άρθρα. Μη... Ναι Μι... τα πολιτικά. πολιτικά. άρθρα έχεις δίκιο τα blogs. Δηλαδή δεν είναι ε, να η οποία να μην είναι Καλά, υπάρχουν παραδείγματα στα blogs τα οποία είναι πιο άφθαλμες εφημερίδες. Ναι, Εντάξει, με αυτό είναι ακριβώς. Υπάρχει έχει... ό,τι θες να μάθεις. Όταν ναι. βλέπεις ένα blog το οποίο είναι πολιτικό μόνο, εκεί πέρα τη ψηλιάζει Και λες ρε παιδί μου, άλλος δεν μπορεί μόνο το σχολείο να είναι πολιτική. Αν δεν είναι πολιτικός και δεν εξυπηρετεί κάποια πράγματα. Okay. Αυτό, με αυτήν την είναι ναι, ναι, το είπα. Οκ. Okay. Νομίζω ότι καλά πήγε το συγκεκριμένο. Ας το αφήσουμε τώρα σιγά-σιγά. Ας Λοιπόν και όπως σας είχαμε υποσχεθεί στο προηγούμενο newscast θα μιλήσουμε για το Evernote. Ε, Αν θυμάστε καλά είχαμε πει ότι είναι μια εφαρμογή η οποία προσφέρεται και μέσα από το web και μέσα από κινητά. Μπορεί να την κατεβάσει κάποιος και να την καταστήσει το κινητό του. Ε, ναι, είναι δωρεάν, δωρεάν, δωρεάν Ναι είναι δωρεάν. Και σύμεισαι. αυτό που μπορεί να κάνει ο χρήστης ο οποίος θα φτιάξει ένα λογαριασμό στο Evernote είναι να κάνει capture πληροφορία. Είτε αυτή είναι, ξέρω, μια, ένα απλό, μια απλή σελίδα πούμε, στο ίντερνετ, ένα απλό κείμενο Είτε φωτογραφία, οτιδήποτε Ουσιαστικά αυτό μπορεί να κάνει, που χρουσήσα στο κείμενο, να κάνει ε, copy το κείμενο, να mm -hmm. πάει στο Evernote και να κάνει paste αυτό το κείμενο σε μία ειδική φόρμα και να το σώσει ή να βάλει φωτογραφία μέσα το κείμενο, α πούμε, και μια φωτογραφία Το σώζει και το Evernote το, το πετάει σαν να είναι φωτογραφία αυτό αλλά δεν έχεις δηλώσει εσύ πιο πριν, δηλαδή. Τι να? Πρέπει να το έχεις δηλώσει εσύ πιο πριν. Το σαν να γράφεις, ας πούμε, σε μια φόρμα, ένα mail. Ναι. Ωραία. Ε, και μπορείς να κάνεις attach files, που είναι φωτογραφίες. Πολύ ωραία και μετά, το έβρινος προσφέρει τη δυνατότητα να κάνει search κείμενο με βάση keywords που δίνεις, παιδί μου, σε, ε, στην εφαρμογή και βρίσκει αυτές τις λέξεις και μέσα στο κείμενο που Είξεσαι στα διάφορα, <coughs> πώς να το πω τώρα αυτό, ε, στις διάφορες εικόνες, δεν ακριβώς εικόνες Τέλος πάντων, στα items mm -hmm. του Εύρνου, μπορείς να βρεις μόνο και μέσα στις φωτογραφίες και μέσα στα, στα items αυτά δηλαδή δεν είναι ότι ψάχνω εγώ κάτι και άμα υπάρχει γραμμένο μέσα σε μια εικόνα το βρίσκει μόνο του Το βρίσκει Ναι αλλά επειδή το έχεις πειρήσει πιο πριν Έχεις γράψει μαζί με την εικόνα, έχεις λάθος. Κάτις όχι. όχι, κάποιο... όχι, όχι. όχι, όχι. Κοίταξε. Ναι, πρέπει ε, να, να και... πάρει... ναι, έχω μια φωτογραφία Ωραία. από μια ταμπέλα που λέει ξέρω εγώ Θεσσαλονίκη. Ωραία, το κάνεις ατάξεις ε, σε ένα item. Και γράφω εγώ από Θεσσαλονίκη από κάτω. Όχι. Μπορείς να γράψει αν θες. Εντάξει. Έστω ότι δεν γράφεις. Ωραία. Ούτε Μπορείς να βρει και στο item. Ναι. Έστω ότι δεν βάζεις και tiles, παιδί μου. Ξέρω εγώ και λες στο τίτλο Ταμπέλα. Ωραία. Η ταμπέλα γράφει Θεσσαλονίκη, επάθασες στο set μετά, εφόσον έχεις προσθέσεις προσθέσει αυτό το item στο έπρωμα ναι. και γράφει Θεσσαλονίκη. Και το βρίσκει. Και, και, και καλά, αυτή είναι η θεωρία. <χει> Στην τάξη. πράξη λίγο έτσι το δοκίμασα, με μία λέξη θα το χαρακτηρίσω μέτριο, σαν υπηρεσία. Και... Δοκίμασα διάφορα πράγματα. Δοκίμασα να βγάλω μία μπλούζα α πούμε, να, με κείμενο. Ναι. Να δω αν τη βρει. Δοκίμασα να βγάλω ένα CD που είχε ξέρω τον τίτλο πάνω. Τι, τι άλλο δοκίμασα, ε... Εντάξει, απλά κείμενα στο, στο web, τα οποία τα, τα βρίσκει αυτά. Κάτι που έκανε και το... ...και το Morpheus κανένα της Nokia του Vidigia, το οποίο επίσης αποτυχαίνει. οποίο υποτύχει να τραβάσουν το κινητό, φωτογραφία, μια φωτογραφία, και να λαμβάνει αυτό το πρόγραμμα να κάνει το κείμενο που υπάρχει στη φωτογραφία, κείμενο. Ναι, κάτι τέτοιο. Μες υποτυπίεψαν τη δεξιά σου, αλλά αποτυχαίνει πάρα πολύ. Mm -hmm. Ακόμη και για αγγλικά, α πούμε. Και... Να ξέρεις το παράδειγμα, το ίδιο που δίνει το ΕΔΑΝΟΤ e Δηλαδή έχει ένα έτοιμο item, μόλις κάνεις account ε, Μερικά πράγματα δεν τα βρίσκει, ελέγξω με το τα είναι, είναι καθαρά, και τα αφού, είναι είναι αφού, καθαρά είναι... θέμα recognition έτσι, Είναι καθαρά ανάλυση φωτογραφίας Αν μπορούμε το πιστεύω, έτσι mm. Αλλά εντάξει σου δίνει δυνατότητα να βάλεις tags, οπότε... tags στο... το σώδης, το αν με τα Γενικά μέτριο. Δεν ξέρω αν να το καταστήσεις το κινητό, σου να το θεςτάσεις. Ε, εντάξει, μπορεί. Όμως υπάρχει και η αντίθετη πίεση. Δηλαδή αυτή που δεν διαβάζει κείμενο με βάση τη φωτογραφία, αλλά τη φωτογραφία με βάση το κείμενο. Εννοείς που ε, φτιάχνει βάση το κείμενο που δίνεις εσύ με φωτογραφία. Να μας πει ο Ποστολί. Ναι, εντάξει, λίγα πράγματα είχα πει και την προηγούμενη φορά βέβαια. Ε, και πραγματικά δεν νομίζω ότι να πεις παραπάνω κάποια πράγματα. Ε, πρόκειται για την πλησία WordGi. Με συνοδευτικό μότο Watch Your Language Το οποίο είναι εγώ πραγματικά την βρίσκω μια πολύ ενδιαφέρουσα επίρεσσία από τεχνικές απόψεις Δηλαδή πως το κατάφερα αυτό το πράγμα Όπου του δίνεις μια περιγραφή με κείμενο και σου σωσουγραφείς αυτό που του λες ε, ε, καλά, Σε 3D-like ε. τρόπο ναι, ναι γίνεται ρε μου λοιπόν. λοιπόν, είναι 3D modeling τώρα από εκεί πέρα ναι, αλλά να γράψεις μια παράγραφο, κείμενο, ναι, σαν το... Ωραία, ναι, ναι, ναι, να έχεις έκθεσης, ας πούμε, να γράψεις κάτι. Και αυτό το αν αναλαμβάνει, το κάνει... ...φωτογραφία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε, έχω αρκετή ώρα εδώ που κάνω ρηφθείς. Λέει πώς βλέπουμε. το κάνουμε, Λέω. Έχει κάποια πληροφορία. Ε, πρέπει να κάνεις λογική βασικά. Εμείς να τώρα έχουμε... βλέπουμε για παράδειγμα, εδώ έχει ένα πολύ ωραίο. Που λέει, ας πούμε... Η περιγραφή λέει, θα πούμε στα ελληνικά αν μπορέσουμε. Ε, το κοινόμενο αυτοκίνητο ας πούμε Ότι κοινόμενο είναι Το αυτό που γεύει yeah. yeah. μπορεί Ξέρεις το... yeah. υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι Σαν φραγδί δόμο Λε, Λεωφοριόδρομο ας το πούμε Ωραία, mm. είναι Περιγράφει με το δρόμο λέει ότι είναι 200 πόδια μακρύς Είναι mm. σε πόδια και σε τέτοια πράγματα ή τέτοια Η... Σε ίντζες και τέτοια, τέτοιες μετρικές χρησιμοποιούν ε, Λέει ότι ο δρόμος αυτός είναι στη γενικότερη ευρύτερη περιοχή ενός βουνού ψηλού mm. το Ο χώρος το RENGES είναι το πεδίο το οποίο ας πούμε, καταλαμβάνει το βουνό έχει μία υφή mm. γρασιδιού mm. Είναι μερικός, έχει με λίγη συνειφιά Ναι, για να βγει ουρανός α πούμε αυτό εδώ Έχει ένα μικρό φίνικα <σταλειάστα> στα δεξιά αυτό του αμαξιού, ε, το, υπάρχει ένα κλόν, ο οποίος είναι πάνω στον δρόμο <σταλειά> με, <σταλειά> με, ναι, με το βλέμμα του ένα προς τα επάνω Ο κλόν ε, είναι μπροστά από το αυτοκίνητο και αυτό το, <σταλειά> το έχει φτιάξει αρκετά <σταλειά> <αν> <ρελιστά. σταλειά> πούμε Οπότε εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ο ουρανός πάνω <σταλειά> με λίγα συνεφάκια προς τα δεξιά <σταλειά> ε, Στο δεύτερο επίπεδο μια στάδα βουνών με ψιλογρασιδάκι πάνω του Μπροστά από το βουνό έχει ένα μικρό σαχωραφάκι πάλι με δρασίδι, το φοινικό δίπλα το αυτοκίνητο και ο δρόμος πλακοστρωμένος με το κλόν Με το κλόν είναι ακριβώς μπροστά από το αυτοκίνητο και εσύς μέσα προς τα πάνω. Εντάξει, δηλαδή είναι ένα ελεστικό σενάριο αυτό που διαβάζουμε. Εντάξει, <συσκλή> αυτό που μου έρχεται στο μυαλό ναι. το πώς δουλεύει όλη η υπηρεσία είναι ότι έχει έτοιμα μοντέλα, πάρα πολλά φαντάζομαι, πάρα πολλά όμως έτσι τα οποία τα έχει συνδέσει με κάποιες λέξεις. Να yeah, Από όταν μεγάλως κλόουνες, βγάζει τον clone, α Ναι, ναι. Τώρα, ε, αυτό που σου κάνει, που νομίζω ότι κάνει, παίρνει τις προτάσεις που γράφεις mm. και προσπαθεί να κάνει μια αυτόματη και, και συντακτική ανάσταση. Δηλαδή να βρει λέξεις, ας πούμε, που θα τις συνδέσει με μοντέλα. Και σημασολογική ανάλυση, τώρα δεν ξέρω αυτό κατά πόσο... Ε, σημασολογική με την έννοια του, του, του τι σημαίνει το ναι. κοντά ας πούμε, το, τι σημαίνει το Parsley Cloudy. Το μερικό συνεφιασμένο. Αυτά ναι. όλα πρέπει με σημασολογικό τρόπο να τα βρεις, αλλιώς πώς θα τα ξέρεις. Και όσαν έχουν ε, κάνει μοντέλο για όλα, δηλαδή, Parsley δηλαδή, Cloudy, Αυτό έχει cloudy. ένα NLP, δηλαδή Natural Language Processing, mm -hmm. δηλαδή, ε, ε, μοντέλο. Έτσι ώστε να καταλήξει α πούμε σε πράγματα τα οποία μπορούν να φτιαχτούν σε 3D μοντέλα. Τώρα, δηλαδή εδώ που λέει, βρήκα άλλη εικόνα παρακάτω, που είναι πάλι η της Party Cloud και έχει γραφεί ακριβώς το ίδιο. Ναι, ε, δεν είναι το ίδιο, άλλο είναι Ναι, αλλά δηλαδή, ο Γαβανός με το πόσο πιάντος είναι το ίδιο ποσοστό πιστεύω. Τι σκέψες, παιδί μου, είναι πολύ κοντινό. Ωραία. Party Cloud, που είπε ο Αποστόλος, ωραία. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, ε... Α κάνουμε έναν ουρανό, ωραία παιδί μου Θα κάνουμε και μερικά σύννεφα μπορούμε να τα βάλουμε έτσι δεν έχουμε ένα μοντέλο έχουμε... δεν είναι έτοιμος το μοντέλο, λέμε έχουμε σύννεφα και ουρανός mm. ας πάρουμε λίγο την τυχεότητα που θα βάλουμε τα σύννεφα θα κάνουμε και έτσι δηλαδή Από εκεί πέρα ε... είναι το που θα βάλεις στο χώρο το μοντέλο πώς θα είναι το μοντέλο δηλαδή όπως είπες με το αμάξι που έδειξε ο αποστόλης που είναι λίγο στο πηγαίνει το καλό είναι ότι πετυχαίνει πολύ καλά την προοπτική. Ναι, yeah, η προοπτική πετυχαίνει πάρα mm. πολύ καλά, πραγματικά. Γενικά η είναι αρκετά σοφιστική έτσι το από πίσω. Και από το πόσο γρήγορα, πρέπει να το δοκιμάσουμε αυτό. Ναι, δεν ξέρω, πραγματικά. Εντάξει, απλά εγώ δεν να κάνω και άλλο account ρεπετή μου γιατί έχω κάνει τα πάντα. Αυτό είναι πολύ γράμμα που βλέπουμε τώρα. Είναι ένα χάρος ρεπετή μου που θα ένα πίνακα με εξισορρόπηση και τέτοια. Ναι, τέτοια είναι. Κόλυτο πράγμα. Ναι. Oh. Τι κώδικες. Όχι. Oh. Είναι κώδικα. Είναι, είναι ένα πρόβλημα μαθηματικό και το λύνει από κάτω. Πιστεύω ότι πάντως χρησιμοποιούν πολύ και φωτογραφία μέσα σε αυτά. Ε, Α, αυτό είναι φωτογραφία, το... Φωτογραφίας είναι... το κάνουν train. Αυτό είναι... Δηλαδή το, ε, είναι machine learning. Του δίνουν παραδείγματα και αυτό μαθαίνει μόνο του πώς να, πώς να αναγνωρίζετε αντικείμενα μέσα στις φωτογραφίες αυτές. Ναι, δεν μπορεί. Όχι. Δεν ναι, νομίζω. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε όμως να είναι μια λογική για το πώς ξέρετε τόσο πολλά αντικείμενα πώς να το βγει. σίγουρα. Τα αντικείμενα, τα μοντέλα δηλαδή που έχουν στο σύστημα τους μέσα θα ανανεώνονται. Καλά, στάνταρ. Τέλος πάντων, βασικά όποιος θέλει να το δει και ίσως και να χαζέψει μόνο, mm -hmm. ας μπει στο worldside.com, να τραγείς μια ματιά, να μας πει και μας εντυπώσεις και φυσικά αν κάποιος ξέρει κάτι καλύτερο, κάτι πιο αναλυτικό για το πώς γίνονται όλα αυτά, δηλαδή για το συγκεκριμένο site, ας μας στείλει κάποιο comment. Είναι μια αν μη τι άλλο διασκευαστική <συστά> service. <συστά> Έλε τι είναι αυτό. Ένα κρανίο μέσα από μια καρδιά. Ναι, η καρδιά λέει είναι 5 ίντσες πάνω από το μέσο του γυάλινου κρανίου. Η καρδιά... Ε... Η καρδιά της καρδιάς είναι κόκκινη. Η καρδιά της καρδιάς είναι κόκκινη, τραγικό. Είτε, αυτό. Έχει και αδέσει η καρδιά, η καρδιά. Ναι, έχει η καρδιά, σωστά. Το ουρανός είναι πράσινος και είναι partly cloudy και είναι τελείως διαφορετικό από το προηγούμενο. Ναι, μάλλον δεν είναι ένα ποσοστό του ουρανού τοπικά. Ναι, 20 με 50% πηχή. Οπότε, αφού... Δεν είναι τόσο... Δεν είναι είναι τόσο... Δεν είναι τόσο... Όχι, απλά... Είναι το μόνο που έχουμε κοινό όργανο και προσπαθούμε να βρούμε μια λογική, ας πούμε. Ευχαριστώ. Α, το Γιάννο Κραμούνιο πέτυχε φάνταστα, νομίζω. Είναι πολύ καλό. Πρέπει να έχει έτοιμο να το δει. Μάλλον. Οκ, νομίζω ότι καλά τα είπαμε... Είπαμε τα δύο διοχωριστούμε, για να μην έχουμε τέτοια Θα το δοκιμάσω γιατί... Δοκιμάσαι ακόμα ένα δύο Account Και μετά θα βγάλουμε διαγωνισμό πόσα WebView Accounts έχει χωρίς τους πάω από Δεν ξέρεις Δεν νομίζω δεν έχω Δεν είναι το Web Παρακάτω Θα περάσουμε στις ε, αναγγελίες για νέες κυκλοφορίες ε, άλμπουμ, συγκροτημάτων. Είναι και Χριστούγεννα τώρα, βολέβαια αυτό Αντε πάτε αγοράστε κατά όλο κατεβάζεται Όλο πραγματικά, τα πάντα Λοιπόν, να πούμε ότι η ACADACA, η ACDC <laughs> Βγάλανε το 15ο στον διακόα δίσκο τους που ονομάστε Black Eyes, έχει είδη και προφορήσει Μάθος, μάθος. Υπήρχε νομίζω παιδιά και ένα trick που το έκανες και γίνονται μα... μαύρο πάγο, μέσα κάτι Έχει ήδη κυκλοφορήσει. Μπορείτε να το βρείτε στα δισκοπολί της γειτονιάς σας. Δισκοπολάδικα. <laughs> και... και ας περάσουμε <laughs> στον Άγγελο, <laughs> ο οποίος θα ανακοινώσει. Λοιπόν, ο Oasis βγάλαμε και κυκλοφορήσει την νόηση ο single, ο δίσκος δεν έχει βγει ακόμα. Ο το οποίο ο single λέγεται I'm out of, of time. Θα έχει κυκλοφορήσει εδώ και μια-δύο εβδομάδες. Οπότε κανονικά μην... θα βρίσκεται παντού, μπορείτε να το βρείτε Και κάποιες φορές μιλάμε για Oasis. Έχει κυκλοφορήσει και το αντίστοιχο βίντεο του βίντεο κλειπ του πιθαγωγίου, οπότε μπορείτε να το δείτε και εκείνο. Και να πάρετε μια άποψη. Ναι και να μένετε το δίσκο σε ολόκληρος το χώρος του, μέχρι Και περάμε σιγά σιγά, στην κυρία κυκλοφορία της Daedal. Άντε επιτέλους. Η οποία μετά από πολύ καιρό, μετά από πάρα πολύ καιρό που είχε να κάνει κάτι, βγάζει το album Safe Trip Home. Το οποίο ε, το εξόφιλο του το άρωμα που βλέπουμε εδώ στην Wikipedia μου θυμίζει κάτι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ποιον δίσκο μου θυμίζει. μου θυμίζει το Superman. Ποιο? Το Superman. Okay. Το Superman. Το Geek Θέλω λίγο να ρωτάω, α πούμε. Ε, το release έγινε στην ε, Μεγάλη Βρετανία στις 17 Νοεμβρίου του 2008. Ε, υπάρχουν ε, collaborations από τον John Μπράιον και τον Αδερφότο. κλασικό αδερφό της Ρόλο Armstrong που είναι στους... πες που είναι Το ξέρεις το ξέρεις την δεν μπορεί να το ξεχωριστούμε πάλι το link να το δεις <laughs> Σωστό γι αυτό; Πατάω το link Και live σας λέω ότι... Δεν ξέρω πού <laughs> <laughs> <το δείξω. laughs> ε, Στου Faithless <laughs> Βρήκα τόσο σύγκριο <σύλλημα. laughs> <Ωραία. laughs> ε, Από ό,τι έχω ακούσει από <laughs> γνωστό τον Κάρτμαν είναι πολύ καλό το album να το κατεβάσετε. Απλά είναι ίδιο μόλις το περιγούμε. Να το κατεβάστε να το ακούσετε και μετά να το αγοράσετε να σε φίλους. That's how Paris should work. αλλά είναι ίδιο μόνο το περιγούμε. Εντάξει, είναι ίδιο μόνο το προηγούμενο. Αυτό είναι αναμενόμενο Και τα υπόλοιπα 15 που θα βγάλει, α ίδιο με το προηγούμενο. Και κατάλληλα 9 λεπτά και Η podcast. Και ε, έφτασε η στιγμή να παρουσιάσουμε τις ε, επιλογές διασκέδασης, για, τις προτάσεις διασκέδασης μάλλον, για το τρέχον ε, επεισόδιο. Ε, αυτή τη φορά θα κινηθούμε περισσότερο σε θέματα παρουσιάσεων παύλα events και όχι τόσο σε μουσικό, χορευτικό, θεατρικά δρώμενα όπως κάνουμε συνήθως. Ή τουλάχιστον όπως κάνουμε τις τελευταίες φορές. Λοιπόν, ξεκινώντας από το πιο σοβαρό προ, προς το πιο χαλαρό. Αρχικά θέλω να παρουσιάσουμε μία ομιλία που πρόκειται να γίνει στη Θεσσαλονίκη ε, Σε συνδυασμό και λίγο με αυτό που είχε σχολιάσει ο Άγγλος στο προηγούμενο επεισόδιο για τη μηχανή των αντικειθήρων Πρόκειται λοιπόν για μία ομιλία του καθηγητή ε, κυρίου Τσαντσάνογλου με θέμα «Ο Πάπυρος του Δερβενίου» Και από ό,τι διάβασα για το event ε, είναι, ε, έχει να κάνει με τμήμα αρχαιολογίας αυτός εδώ Παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ε, στις 24 Νοεμβρίου και ώρα 8.04 σήμερα 23 Νοεμβρίου σήμερα έτσι Είναι εκεί Σήμερα διαβα... Εγώ Λοιπόν, συνεχίζουμε με μια οργάνωση που επίσης λίγη σήμερα έτσι είναι τελευταία μέρα μπορείτε να την παρακολουθήσετε, γι' αυτό αν το κατεβάσετε νωρίς προλαβαίνετε. Ε, και αφορά την 10η πανελληνική έκθεση κρασιού Ινωτέλλια, που είναι η γνωρίδα Θεσσαλονίκη, και απευθύνεται σε ιδιώτες συνόφιλους, γιατί οι επαγγελματίες δεν νομίζουν να μας ακούνε. Ε, γίνεται στο Πόρτο Παλά, στο λιμάνι Θεσσαλονίκη, κοστίζει ε, 35 ευρώ είσοδος. Εγώ δεν ατάδεινε προς που να πάω έτσι, Έχι, ναι. <laughs> αλλά είναι καλή περίπτωση, το λέμε. Ε, και μπορεί καλής να πάει α, μεταξύ 2 και 9 το βράδυ. Σήμερα μόνο, κοστέσι, Μόνο σήμερα. Μόνο. Άλλη μέρα, μα θέλει δεν έχει κρασί. Αγγέλε, βγάλει λοιπόν, θα... το podcast στις 10. <laughs> και... <laughs> <laughs> πάει. Ε, τώρα θα πούμε και για κάτι το οποίο κρατάει λίγο περισσότερο. <laughs> Σωστά. <laughs> λοιπόν, ε, πρόκειται για ένα σχήμα λίγο alternative. Τους ID οι οποίοι δίνουν συναυλία με διασκευές ελληνικών ρεμπέτικων τραγουδιών αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις σε μπάλκαν και φόλκ ρυθμούς Ας ποιοι Έλληνες είναι οι Μμπαλλινδίκο? Δεν έχω ιδέα Πραγματικά Αλλά υποθέτω πως όχι ε, Παρουσιάζεται στο χώρο Έγλι <coughs> το, το Έγλι δεν το άρεσε αυτό <coughs> ε, Που είναι Αγίου Νικολάου 3 και Κασάνδρου Θεσσαλονίκη έλλειος πάνω από τον Αγίου Δημήτριο Ναι <coughs> Έτσι. Ε, με ποσό 20 ευρώ αλλά με ποτό ε, και κρατάει ε, μάλλον θα προσθεστεί στις 27 Νοεμβρίου τώρα. Από τις 20 μέχρι τις 21... Όχι γιατί λέει 20, 20 και 27. 20. Οπότε έγινε μία στις 20 και τώρα θα γίνει άλλη μία στις 27 Νοεμβρίου και ώρα 10 το βράδυ. Έχει MySpace ε, τον ημανばηλτή, e μπορείτε να πάτε να δείτε εκεί πέρα. MySpace.com, κάθετος <laughs> ημανばηλτή. <laughs> Άμα <laughs> σου πει ενδιαφέρεις εσύς είναι. Κάτσε εδώ πέρα πως λέει η εθνικότητα μόνο. Εγώ νομίζω στην Athens, G.A.R.D. Ναι, είναι Έλληνες και είναι 2, 4, 6 άμα δείχνουν αυτή τη φωτογραφία Και έχω απαιτώνει και 3 Ναι, σωστά. Λοιπόν, ε, εντάξει αυτές ήταν οι προτάσεις διασκέδασης για, αυτή την εβδομα... για αυτές τις δύο εβδομάδες μάλλον που ακολουθούν σε συγκεκριμένα είναι μόνο για σήμερα και για μια μέρα ακόμα αν δεν πειράξεις. <laughs> Φροντίζομαι να έχουμε λίγο διαφορά μεταξύ τους τουλάχιστον, mm -hmm. αν μη τι άλλο. Οπότε, είπατε σήμερα στην ομιλία και στο κρασί ή πάνε στις 27 του στην έγκλη να ακούσουμε μάμε παλιτή. Ε, προτείνω μάλιστα να πάνε στην ομιλία, μετά από το κρασί για να, <laughs> <laughs> <και> να, <laughs> <ταινίμα> <laughs> να την παλέψουν απ' την ομιλία. <laughs> και μετά στις 27 θα πάρουν λίγο μουσικούλα, ρε παιδί μου. Αυτά. Κλείστε, για αυτά, δεν κλείσ <laughs> Τέλος, τέλος. Δεν είδα. Θέλουμε και άλλο. Πρέπει να περιμένουμε We αρέσει. want more. <laughs> να σας ακούσουμε. Νομίζω ότι... Ότι... Ότι... Βγήκε μεγαλύτερος από αυτό, ε. Πρέπει. <laughs> Είμαι σίγουρος. Ε, εντάξει. Πλαδιώς το προηγούμενου δεν πήγαιναν παραπάνω. Ήλιος βγήκε. Ήλιος πήγαιναν. Λοιπόν, έλα πάμε για ένα... Πάμε πιο ενθουσιώδες. Τέλος. Πάμε Τέλος. Λοιπόν, το στο του... Μέχρις 22.000. Από όσο πες μας τι θα γίνει στα επόμενα 3... Στα επόμενα... Στα επόμενα 3.000. Αυτό είναι πολύ. Αυτό όσο είπαμε, 5 Δεκεμβρίου. 22 Δεκεμβρίου και 5. Λάθος. 8 Δεκεμβρίου και 5.000. Λάθος. Λοιπόν εντάξει σταματήστε λίγο. Σταματήστε λίγο. Σε παραθέτως εντάξει. Στα ανακαλω. Ανοίξω τώρα το ημερολόγιο. 23 και 6. 8.22 και Και 5. Πάως Δεκεμβρίου. Λοιπόν. Στο, Στο Δεκέμβρη πάμε. Σταματήστε λίγο, είπα. Λοιπόν, το επόμενο επεισόδιο, το 42 ο θα είναι διαθέσιμο στις 8 Δεκεμβρίου. Δεκέμβρη. Ωραία. Ε, το 43ο στις 15, 20, 20, 20, 22. 22, σωστά, sorry. Και το 43ο, στις 5 Ιανουαρίου. Ιουν, Ιουνιάριο βάλε. Ιουνιάριο. Στις 5 Ιανουαρίου. Ωραία, αυτά τα τρία επεισόδια, ε, λόγω του ότι πέφτουν μέσα στην περίοδο την ερωταστική σίγουρα θα έχουν κάποια αναφορά και κάποιο σχετικό άρθρο με αυτό για να παίρνουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Και για να βγούμε σωτέ. Και το επεισόδιο της 5ης Ιανουαρίου θα είναι κατάλληλα επενδυμένο ώστε να βγούμε από το κλίμα, όπως λέει ο Άγγελος, ωραία. Οπότε αναμείνεται χρωστωγεννιάτικες εκπλήξεις και θέματα. Και δώρα. Προτάσεις για δώρα και Προτάζεις ε, για όλα που θα μας κάνετε Και, και ενδεχομένως, και ενδεχομένως την, το, άρθρο, το, το άρθρο κλειδί που έχω στο πίσω μέσα στο μυαλό μου πάντα Το πώς να κάνεις σχέση μες τα ευχαριστούγημα Τιπς okay. Πάνω στο γείμο ότι θα έχουμε διπλάσιο μεταγκρότες okay. <laughs> άμα <laughs> <ό, laughs> το <laughs> κάνουμε <laughs> <laughs> Όμως Αυτό πότε, <Εκόμαστε, laughs> είσαι στις 22 όπως θα το κάνουμε <laughs> Αυτό το κάνεις σε... όχι στις 22 Στις 5 Ναι, το κάνεις στις 22, 22. Δηλαδή, Τι δηλαδή, είσαι <laughs> <δεύτερο>. 8 Τι έλεγχτε που θέλετε Λοιπόν, οι επιλογές είναι... Όχι, δεν είναι σημαντικό στο τυχείο Λοιπόν, Σορεφ είναι... Τημιολόγητο που έδισε τόσο μεγάλη επιτυχία Όλοι, όλοι, μην το λες, δεν σβημίζεις Πώς θα το κάνουμε, πώς το βγάλω στον αέρα. Λοιπόν, το μπιμ του Γιάννη 8... του μινός Λοιπόν, θέλεις 15 Όχι, ή 8, 22... Δεν έχουμε 15, έχουμε 8 22 Λοιπόν, κάποιον εδώ πέρα δεν την σαν. Λοιπόν, Θα σας θα Μετά... Μετά... θα θα θα θα θα θα θα θα θα θα τους αφήσουμε θα τους ανθρώπους. Σωστά. θα θα θα θα θα θα θα θα θα θα θα Ειναι, δεν μπορούνε. Δεν μπορούν <laughs> να κοιναιτήσουν. Oh. Oh. Oh. Άρα σας στη Καρά στους ακροατές του Newcast, επεισόδιο 41ο, είμαστε στο σπίτι του Άγγελου και το την εισαγωγή.